Και Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτριψε τον κορονοϊό. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτριψε τον κορονοϊό. Τελειώσαμε. Η πόρτα θέλει λάδωμα. Λαδώστε, Λαδώστε τις πόρτες. Όχι τους δημοσιογράφους. Όχι. Οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν λάδωμα, είναι λαδωμένοι. άρα τις πόρτες. Η πόρτα. Γιάννη ξέρετε πάλι Θανάση θα να ακούσουμε, θα κάνει τον ίδιο ήχο όχι τώρα, δεν είδα. Βάλε λάδι εκεί. Πάρε λίγο από πάνω. βράδυ Πάρε από του δημοσιογράφου. Η Ελένη με από π... μέσα λέει: Θα βάλουμε σιγάμορ. Εντάξει και τι έγινε. Ωραίο είναι. Δεν Για σας. περισσεύει. Όλοι έχουμε ένα δικό μα λάδι. Σπίτι στο, σώ, στο κομωδίνο, στο σιρτάρι δίπλα. Όχι τέτοιο. Α, α <laughs> όχι. Τη δουλειά. Το λάδι τη δουλειά. Τη δουλειά είναι και εμένα. Η πόρν, ναι, τι αλλά. Τη δουλειά, ναι, δουλειά ναι. κάνετε. Άστα πού να σου εξηγώ. Σε ποιο κωδικό είσα Είστε καβ. Λοιπόν, τώρα που είπε. Ε, τι κερδίσαμε τον κορονοϊό, τον καπιταλισμό. Α τον καπιταλισμό. Α, ρε, τον κομμουνισμό. Αυτό. Ε, ε, ε, Σιγά σιγά. Ε, θα ε, θα, ε, θα, θα τον δύο πατάξει. Δύο. Πότε θα πατάξει η χώρα τον κομμουνισμό. Ε, τα κομμουνιστικά κατάλοιπα. Ποτέ. Ποτέ. ποτέ. Δεν θα μπω άλλο σώμα που λέει. Ε, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Και δεν θα χαρεί ο Άδωνη τα βορείδη και όλα αυτά. Δεν πειραζιάστα εκεί. Πιο ωραί να τα τσιγαρίζει. No. Με την απειλή παρά να του δώσει τη χαρά. Θα να μα μαρενάρει κιόλα σε λίγο. Ναι, όχι, αυτά. Ε, άμα χρειαστεί, θα σα μαρινάρουμε κιόλα. Πριν το τσιγάρι. Ε, η κυρία Μενδόνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, τώρα που είπαμε για, για του κωδικού, ε, μετά την κινητοποίηση των καλλιτεχνών, τι διαμαρτυρίε των καλλιτεχνών και όλα αυτά που τα λέγαμε και την προηγούμενη Πέμπτη, ε, είχε υποσχεθεί μέσα στα μέτρα να φτιάξει το Μητρό των ναι, ε, ναι, ναι. Καλλιτεχνών. Πώς. Και μπαίνεις μέσα, για να, πρέπει να μπει και εσύ, να δηλώσει σε ποια κατηγορία ανήκεις. Θα μπω. Και έχει βάλει μεταξύ, εσύ που θα μπει σε ποια κατηγορία. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πώς το έχει κάνει, νομίζω δεν βγάζει νόημα, και περισσότερο μένουν απ' έξω. Ε, okay. Μπορεί να, να μπει στην κατηγορία στεγνοτές κινηματογραφικών φιλμ. Α, Υπάρχει ναι. αυτή η κατηγορία. Ναι. Το στεγνώνεις το φιλμ που λέμε, έτσι. <laughs> ναι. Να τα. Ε, συγγραφή σύριαλς. Mm. Συγγραφή λιγνικών έργων, και okay, εντάξει, όλα αυτά. Υπάρχει όμω και άλλο ένα κάτσι να το. Συγγραφεί, δεν έχει συγγραφή. Έχει ένα που μπορεί να είσαι μάλλον συγγραφή δημοσιογράφοι και ασκούνται συναφή επαγγέλματα. Yeah. Όλα μέσα. Yeah. <laughs> Συναφέ επάγγελμα ασκεί εσύ, ακόμη και με το λάδι που έχει το κομμωδίνο σου. Ε, Επίση, θα μπορούσε να μπει, αν είχε ένα ταλέντο, στην κατηγορία διακοσμητέ βιβλίων με φύλλα χρυσού. Φίλα Έτσι πω θα ακούνε μια κατηγορία αυτή. Υπάρχουν και δε κοσμητέ χωρί. Προφανώ. Αυτά Α. τα ωραία τώρα. Τι είναι... δεν εξειδικεύεται τόσο αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να κωδικοποιεί. Υπάρχει σωματείο, μήπω. Ε, μάλλον, τι να σου πω. Ποιο αγοράζει. Βιβλία δε κοσμήτρων βιβλίο... με βιβλίο. Φίλα Χρισού. Ε, το τέρι. <laughs> <laughs> <laughs> για να έχει ένα βιβλίο που να του ταιριάζει. Ναι. Στεγνωτέ το είπαμε και συγγραφή βιβλίων τσέπη διηγημάτων. Τσέπη μόνο. Ναι, μόνο. Αυτά είναι άλλα. Άλλοι συγγραφεί κανονική και άλλοι των βιβλίων τη τσέπη. Α, ah, okay. τσέπη βιβλίων. Πιάνουν το και τα αρλεκίν σε τσέπη. Ε, αυτό είναι μόνο τι άλλο είναι σε τσέπη. Έχουμε τίποτα άλλο σε τσέπη. Ε, όλα τα άλλα βιβλία είναι κάτι. Βγαίνει η διαθήκη. Δεν είναι σε τσέπη. Έχει, βγαίνει. Δεν την έχω δει. Το κοράνι. Ο, δεν το, το, το, το, ούτε αυτό υπάρχει. Είναι μεγάλο αυτό. Βγαίνει καλέβι, Υπάρχει σε μικρό. Δεν έχει δει που έχουν ένα μικρό. Όχι, δεν το έχω δει. Έχει, δει για άλλη. μια ανάγκη, έχει μια προσοχή κάτι. Λοιπόν, σα καλωσορίζουμε εδώ. Θέλω να πει έναν λάχα μπάρι, ζωσμένο, και ξεχνά το παρακάτω. Τι θα το πει, απ' έξω, το κείμενο. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται το παρακάτω να το θυμάστε. Τι δεν χρειάζεται. Πώ θα πει την προσοχή σου. Έτσι κι αλλιώ το παρακάτω είναι αίμα γέλιο. δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Άδωνη, ξεκινήσαμε με τον Άδων και το εμβατήριο βέβαια, το σήμα μα που λέει: Ο Άδωνη πάει, τελείωσε ο κόρνο Ελλάδα, το ακούσαμε. Και τι θα κάνει τώρα η Ελλάδα. Ξέσπασμα ανάπτυξη. Όχι, αλλιώ Όσο... για να δω αν πιάνεις... Ξέσπασμα τουρισμού. Όχι, όχι, αν πιάνει τι σύγχρονε λέξει. Θα κάνουμε το, κάνουμε το ελληνικό. Το ε... λέω ε... κάτι διαχρονικό. <laughs> όχι, <laughs> όχι, <laughs> όχι, το ελληνικό. Όχι, είστε πολύ πίσω. Θα κάνουμε rebranding. Rebranding. Ναι. Ναι. Διατηρούμε την αισιοδοξία μα κυρίω διότι εν μέσω αυτή τη πρωτοφανού κρίση η Ελλάδα λόγω τη εξαιρετικά καλή επίδοση τη στο υγειονομικό κλάδο τη κρίση, δηλαδή στην αντιμετώπιση του COVID-19, έχει αποκτήσει. Μια θετική δημοσιότητα και ένα μεγάλο, όπως λέμε στη γλώσσα, της διαφήμισης. Rebranding, δηλαδή αλλαγή της, της κοινής αντίληψη του κόσμου για το τι είναι η Ελλάδα και ποια είναι τις συνταδότητες Αυτό θα κάνουμε, rebranding. Μάλιστα. Με το ίδιο όνομα ή θα είναι, μέσα πούμε, σαν τον Πας Γιάννενα. Τι να την πούμε. Πας Ελλάδας, κάτι, ξέρω. Όχι, όχι, όχι, Ελλάδα δεν είναι ωραίο όνομα. Δεν είναι η να αλλάζει όνομα. Όχι. ήδη είχε πέσει κατηγορία και πρέπει να ξανανοίξει και τα λοιπά. δεν πέφτει, Ή ο Νέο Πανιόνι, Όχι, δεν πέφτει με τίποτα. Οπότε θα κάνουμε rebranding. Θα είμαστε όλοι rebranding. Να μην είναι νέα Ελλάδα. Rebranding, Μα το λέτε. Το γλώσσα τη διαφήμιση το λε και εσύ. Όπω το λέτε. Ναι, ναι. Από rebranding. Θα πάμε από rebranding. Και θα συνεχίσουμε. Ναι, ωραία <στά> ιδέα είναι αυτό, δεν έχω no, αντίσταση, no, άμα no, πιάσα, πουλήσει στην αγορά. Θα το κάνει τώρα εδώ, επειδή τα έχουμε ξεπεράσει όλα σε αυτό το τόπο και παρακολουθώντα τα κανάλια, βλέπεις ότι όλες οι χώρες παίρνουν μέτρα, έχουν έντονα οικονομικά προβλήματα, λέει η <στά> Ελλάδα... Αρχίζει τώρα. Τώρα ξεκινάμε τα εμείς. Καλύτερα. Καταρχάς είμαστε η χώρα με τα λιγότερα κρούσματα ναι, και νεκρούς και ας, λοιπά, okay, okay. Άρα έτσι θα γίνει το rebranding. Ναι. Είμαστε ελκυστικό προορισμός. Επειδή Φέτε έρχεται... την αρρώστια σας μέσα να κολλήσουμε <laughs> παρέα. <laughs> Επειδή έρχεται η οικονομική δυσπραγία σε λίγο, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά τα Γιατί rebranding και τα υπόλοιπα. κανείς Τι υπονοείς. Τιποτα. Θα έχουμε οικονομική δυσπραγίδα. Όχι, όχι, είσαι, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στο λαό τη. Οπότε θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Θα γίνουν και εκλογέ, θα ξαναβγάλουν τον κυρία Κομιτσοτάκη με μεγαλύτερο ποσοστό φαντάζομαι. Θα γίνουν και... τώρα εκλογέ. Ε, το Σεπτέμβριο να μην γίνουν. Μη μα χαλάσει κανέναν κατά τον παρελθόν. το καλοκαίρι το χαλασμένο καλοκαίρι... είναι. Δεν θέλω να σε πληγώσω. Το, το, το, το πιο χαλασμένο ναι, καλοκαίρι. Γενικώ θα είναι χαλασμένο ναι, καλοκαίρι. Δεν θα πα σε αυτέ τι ωραίε πλαζ που είναι κάνει έτσι στο χέρι και είναι η διπλανή ξαπλώστρα. Και ακούγεται μια μουσική τόσο δυνατά που δεν μπορεί να ηρεμήσει καθόλου. Δεν έχει τέτοιο πια, γιατί απαγορεύτηκαν τα cocktails. Ευτυχώ. Δεν έχει κοκτέιλ. Ευτυχώ. Πρέπει να να γίνει κόκκαλο στην παραλία, αυτές... άρα δεν χρειάζεται αυτή η μουσική. Αυτέ οι πλαζ έπρεπε να απαγορευτούν ανεξαρτήτως κορονοϊού. Γιατί Α, πηγαίνεις αφέστε, στη θάλασσα για να ηρεμήσει και να ακούσεις το κύμα. Το, το αλλάζεσαι. Είτε είναι λίγο το, το κύμα που σκάει το που, που τσακώνεται, παραδίπλα. Αυτό Έστω. τα είχαμε και τι ρακέτε, τα είχαμε ενσωματώσει. Και έχουν αυτά τα, τα ηχεία τα τεράστια που κενάσε και 5 χιλιόμετρα μακριά. Ακούγεται, δονείται η άμμο, η ατμόσφαιρα κάτω. Δεν είναι αυτοειρεμία. Μπράβο στον κορονοϊό που τα κλείσαμε όλα αυτά. Δόξα, επιτέλου. καφέ κάτι... να πιούμε, μια πορτοκαλάδα, μια σουμάδα, ένα μαλλιτσάκι. Δεν θα μα δίνουν κρουασάν στεργίου σαν το στρατό. Ε, εντάξει. Μόνο συσκευασμένου Δεν έχει ελεύθερο τίποτα Στα να πιούμε. τα θερινά του στρατού είναι τα... αυτά που κάναμε. Τα θερινά, πώ τα τμήματα. Που... Σκυνάει καλά θερινά. Εμεί κάναμε και θερινά. Τι είστε. Ήμασταν. Ε, πώ είστε. Πώ είστε. Επικολοκοτρόνι. Επικολοκοτρόνι. Επικολοκοτρόνι. Α, επικολοσού να μιλάμε. Θα μπορούσε να και πει ναι. αυτού. Είχαμε και θερινέ εκπαιδεύσει. 15 ημέρε. Δεν θα ήταν ωραίο κολοσσό έτσι όπω ήταν, α πούμε, mm. τα πόδια ανοιχτά. Πρέπει mm. καράβια από κάτω, χτυπά τα καμπανέλια του. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είχε προταθεί να ξαναφτιαχτεί όλο αυτό. Να φτιαχτεί και να διατραφεί προφανώς... τα αρχικά. <laughs> τα, αρχι... <laughs> τα... Τα... Τα... τα καμπανέλια, τέλο πάντων. Απερίφθειο. Να είναι το σήμα ότι μπαίνει καράβι στο λιμάνι. Μα ακούνε και σε οδοντιατρία. Μην λε πολλά τέτοια και φύγει κανένα. Δεν Όχι, πάει αλλού το από πού θα το ξέρω, λο, και και πάει το Δεν ξέρω, το ξέψει ο οδοντίατρο και το κάνει αλλού στο ναι. σωστό δόντι. Θα φανεί στην πορεία. Ακούνε στα οδοντιατρία Ελληνοφρένια. Ναι, έτσι έμαθα. Πόσο μπροστά οι οδοντιατρίε, θυμάσαι αυτή τη μάσκα την μπλεξη γλάστι. Την είχαν, δε δε από, είχαν πριν. από πριν. Την φόρησε και ο Άδων. Η ιστορική κυκλοφορή. Από τι να προστατευτεί. Ό,τι να πάθει, το έχει πάθει. Όχι, όχι. Είναι για να αυτοί, που τον τους δέρνει, αυτοί που τον δέρνει είναι μέσα από τη μάσκα. Ε, για να μην πάει στου άλλου. Ah, αυτή ακριβώ για, τους για να μην, ναι. Τη μάσκα δεν τη φοράμε για να μην πάθουμε εμεί κάτι, είναι να, να σώσουμε του άλλου. Τη μάσκα. Το, το, το, το, το έχουν καταλάβει. Ε, δια ίδια αντίληψη. Δηλαδή αυτή τη φάτσα τη χρειαζόμασταν και σε βιτρίνα <laughs> τώρα, α πούμε. Το έβλεπε έτσι σκέτο και λε, καλά, να μπορώ να το αγοράσω κιόλα. Και να βάλω σε μια βιτρίνα. Ένα πατσετάκι τρίγωνο από πάνω και να θυμάμαι ότι πρέπει. Σα κρίνω. Πώς βάζουμε τα κρίσταλα μέσα. Ε, λοιπόν, τώρα είναι το πρόσωπο του Άδωμα. Να κουμπίσει πάνω το Λικέρ. Ναι, μπράβο. Α πούμε. Το, το, το Λικέρ, το Εωλίκι που το ήταν αιωλική, παλιά και περνάγαμε πάρα και πολύ. Και το μπλουκορακάο Κορακάο. Έπεινε Το Μπλου Δεν έπεινα. Βρέτσόκαρο, ναι. πού το έπεινε αυτό. Το Μπλου Κορακάο. Στα κλαμπ τη παραλία, παλιά. Δεν έπαιρνες πορτοκαλάδα, μη φοβώσουν, μη σου βάλουν κάτι μέσα. Ό, έπαιρνα, όχι, έπαιρνα το άνευ, το... Όχι, μαλλιμπού, Ανανά, το μαλλιμπού, Ανανά, έχει μαλλιμπού. Ε, το ανάνα, το ανάνα. Το Decilla ανά, sunrise, sunrise, το ανάνα. Αυτό δεν είχε τίποτα. Α, αν έπαιρνες ανάνα, δεν είχε τίποτα. Και τι είχε μόνο. Είχε ένα χυμό και <laughs> από κάτω την γραναδίνη. Ah, ναι. Το ρίχνε έξω για τα καλά. Ε, το άνευ ήταν. Και χόρευε τα σεκ. Όταν μετά. δεν ήθελε να χάσω τον έλεγχο. <laughs> Αν ήθελε να χάσει τον Άλληλος έλεγχο. Αλλιώ να τα ρούμια <laughs> μέσα, <laughs> να οι βότια γινόταν εκεί. Χαμό και τον, και τον κουρακ, έλεγχο. Και τον πούω μπλου κορακά, με βότκα μπαλίμπου το πήραμε. Και τον έχανε στον έλεγχο. Πάν αυτά τώρα φέτο. Πάν εκεί είναι οι εποχέ που δεν είχα κορακά ο φέτο τίποτα από κουρακ... όλα αυτά. Δεν θα χάσει και δεν θα χάσει κανεί τον έλεγχο φέτο. Θα είναι όλοι ελεγμένοι. Ούτε στην παραλία να μπορεί να πνιγεί με την ανηθή. Θέλω να γίνω κόκαλα, να πάω να πνιγώ, Δεν μπορώ να φτιάξω. Να... Με οι... φραπέ συσκευασμένο. Όλο αυτό το φραπέ, αυτό που το χτυπάμε στο το περίπτερο. Όλο αυτό ο κλάδο που πήγαινε στην οίκονο και φωτογράφηζε και οι δημοσιογράφοι που ασχολιόντουσαν με τα μοντέλα, του ηθοποιού που κάνανε μπάνιο για να του δούμε, θα, τίπο, τίπο, τίπο, τίπο, ή το είδα. Ήταν νυφάλιο πια. πια. Νιφάλιο. Ε, Η φωτογραφία δεν απαγορεύεται. 10 μέτρα τώρα δεν έχει νόημα. αυτό πρέπει να έχει. Δεν είχε δει στην παραλία τη Θεσσαλονίκη με την κάμερα του Πάραν που θα οι να γίνει. Μα Αν βάλει στην άκρη της παραλίας, τον τυλεφακό θα φαίνεται ότι είναι εκατομμύρια κόσμος που θέλουν να κάνουν μπάνικα στον άλυμο. Με drone, να το δούμε στον με drone. Ό, να Είσαι, Είσαι, η αλήθεια με είναι με drone. Έχουμε κι άλλα. Τι άλλο. Ε, δεν το, μπλούτο. Μπλούτο. <laughs> Όχι, όχι. Είναι ο πλούτο, Ο πλούτο της χώρας. Του Όχι, όχι. <laughs> ο πλούτος της χώρας. Όχι, ο, στις, στα πόθεν έσχεση που προχθέ βγήκαν στη δημοσιότητα, μάθαμε ότι ο Τελοπών έχει 450.000 καταθέσει στην Γερμανία, Deutsche Bank κτλ. Απάντησε. Να τα σβήσουνε, να τα, ε, τα διαγράψουνε, να τα πάρει η τράπεζα. Επί αυτού του θέματο απάντησε. Θέλω όμω από τα βάθη τη ψυχή μου να σα πω κάτι πολύ απλό. Ο Μιλόν δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι οικονομικά ευκατάστατο. Ότι έχω τι μεσαιτέ μου, έχω τι επιχειρήσει μου. Έχω και τα ωραία μου τα σπίτια, έγω και τις πισίνες μου, δεν τα έκρυψα ποτέ μου. Και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Είμαι από αυτού που πληρώνουν φόρο περισσότερα από 200 βουλευτέ μαζί. Όταν ένας άνθρωπος σε 2-3 χωρίς πληρώνει 400 περίπου χιλιάδες ευρώ φόρο στο κράτος, στο ελληνικό κράτος, τουλάχιστον έχει δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι εργάζεται και το δεύτερο είναι ότι φορολογείται, ότι δεν κρύβει τα λεφτά του. Δεν τα έκρυψα έχει σπίτι, έχει πισίνες όπως λέει. Για να τα έχει φανερά τα πήγε στη Γερμανική Τράπεζα, για να τα κρύψει. Για να τα έχει για, για σίγουρα. Γιατί ναι. δεν εμπιστεύεται την Ελλάδα. Γιατί είτε πλούσιες είτε, είτε πολλές καταθέσεις είτε λίγες ε, Τι έχει στον τόπο που μένει. Αν τις βγάλει έξω, προφανώ δεν έχει μια εμπιστοσύνη στον τόπο που μένει. Απλά, μένεις. ρε παιδί μου, αν κάποιο ε, διαρριγνύει τα ημάτια του, που λέμε, mm. ε, κατά των γερμανικών τραπεζών, υπέρ των γερμανικών αποζημιώσεων, κατά yeah, τη Γερμανία των πλημμυρίων. Τον λε καραγκιόζι, τον λε απατεώνα σκιτζί, τίποτα Δεν τον λες κάτι από αυτά έτσι. Όχι. Πολιτικό αρχηγό κόμματο. Εκλεγμένο. Εκλεγμένο, και ο κόσμο. Ε, δεν είπε μόνο αυτό επί του θέματο. Ε, τοποθετήθηκε και για τα αυτοκίνητα. Είμαι αν θέλετε πρόεδρο κόμμα που χρησιμοποιώ το δικό μου αυτοκίνητο. Το μερσεντέ που έχω, το μεγάλο βασίλειο. Το jeep. Γιατί έχω δύο jeep και ένα τρίτο μερσεντέ. Και το ξεπερνάω καλά οικονομικά. Δεν είμαι ο πλούσιο. είναι πλούσιο. Έχει σπίτια, όπω είπε. Έχει πισίνε. Έχει 450.000 καταθέσει. Έχει και τρία merσεντέ. Τα δύο από αυτά jeep. Ποιο είναι ο πλούσιο, αν δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι τα παλιά. Τι θε να έχει, Λάνταν ε, τι θα πάνε να τραβήξει το τσοπανόσκυλο μαζί να πάνε να χτυπήσουν πάπια. Κάποτε αυτό ήταν. Είχε συνδεθεί τον Ήβα με, με του κυνηγού. Ναι, ε, ναι, τι. Ε, δεν είναι αμάξι. πλούσιος Να μείνουμε σε αυτό, ότι δεν είναι πλούσιος Μπορεί να είναι παλιά Μπορεί είναι να, πλούσιος. να είναι γούρνα η PC, να ξέρει εσύ πώ είναι. Όχι, η αλήθεια είναι δεν έχω δει. Ε. Δεν τα έχουμε δει όλα αυτά, οπότε. απλωτέ χωράει. Δεν το αυτό εκεί θα καταλάβει τον πλούτο του ε, ένα δίκιο σε αυτό. Το Όποιο έχει πισίνα είναι πλούσιο και κουτσιμάρει. Έχει, αν βάλε δύο πλακάτια κάτω μπλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτέ οι πλαστικέ που πουλάνε τώρα. Ναι, κάτι στρογγυλάκι. Φουσκωτή. Μπορεί στιάχνεις. να έχει κάποια πισίνα που άμα τη δείξει όμω από πάνω το, φαίνεται... ο αεροφωτογράφο φαίνεται πισίνα βαθιά. Ο αεροφωτογράφο. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, <laughs> είναι <laughs> κατηγορία το <laughs> έχει. <αστεί>, καλλιτέχνη. Ναι, αυτό. Είναι που. Αεροφωτογράφο, μη Σοβαρά. Α, ναι. ναι, ναι όχι σοβαρά, μες και εσύ. Ναι, σαν του εναίρετε εσεί. ανεβαίνει σου κάνει μα Εδώ έχει διακοσμητή φίλων βιβλίο χρυσού. Βιβλίων με φίλο χρυσού. Οπότε θα έχει και φωτογράφο, θα μπορούσε να έχει. Drone controller θα μπορούσε να κάνει. Το ελεκτή του drone. Εναίρεση κυκλοφορία drone. Επισκευαστής drone. Αυτό είναι στου μηχανικού, δεν Είναι άλλο Είναι σε άλλο αλλά είναι σε Θα έχει φροντίσει ανάπτυξη. μεταφέρει το ο... Και αν έχει πα... ακουμπή στον τρόμο, ναι. ναι, Ο Αμερικανό πρέσβη εδώ, πολύ δραστήριο, ο Πάγιατ, κάνει συναντήσει. Συναντήθηκε και με τον Άδων εκεί, κάτι για τα λιμάνια πάλι, γιατί πέρασε η Καλά, πρέπει να και τα πράγματα Και στα ναυπηγεία του ναι, εκεί ναι, ναι. να Γενικό καλωσορίσουν, στις... να κάνουμε. Κάνει Ευχαριστούμε στις... που μα τα δίνετε, μα προλαλήσετε. Κάνει business. business, business, business, business, business. Κανεί δεν μιλάει κατά του πρέσβη, να ξέρει. Τι Τσίπρα έχει μιλήσει. είχε κάνει πορεία απ' έξω Όχι απ' έξω, δεν είχε φτάσει. Πού φτάσαμε λίγο πριν. Έχει το Πολύ πριν. Ξεκίνησε και σταμάτησε στο σύνταγμα. Καλά που κόνσε. <laughs> ναι. Δεν έχει <είχε> για να πα. <laughs> Τι δεν είναι για να πα. Έχει κίνηση Δεν. Μπορεί. Ναι, οπότε τη σταμάτησε στο σύνταγμα. Νηνείξει από τη Άριά του. Το τρίγω του διαβόλου γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να ο, διαβόλου αυτό. <laughs> δεν τα θέλει. <laughs> στη σούτσε στην Αθήνα. Δεν τα θέλει με τίποτα, ο τσίπρα. Δεν τα θέλει. Κάνα δύο χρόνια ακόμη αν μείνει που θα μείνει, μάλλον, στην αντιπολίτευση, θα φτάσει μέχρι την πρεσβία. Σιγά σιγά θα το πηγαίνει. Κάτι χώρα. Γενικώ. Τη Γαλλία που είναι στο Σύνταγμα. Κοντά εκεί. Επίσης. Απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, εκεί. Στο εξωτερικό. Από... Oh, ναι, δίπλα. Απέναντι. Απέναντι από τη Βουλή. Mm. Ο Λεβέντης, όμω τα βάζει με τον Πάγιατ. Συμβουλεύει ο κάθε Πάγιατ μην εμπλακούμε σε πόλεμο. Αν η Τουρκία τρελαθεί και επιτεθεί, τι συμβουλεύει ο κύριο Πάγιατ. Να παραδώσουμε την Ελλάδα. Πιστεύει ότι εμεί είμαστε προδότε ο λαό. Αυτή την πεποίθηση έχει. Σε αυτή τη χώρα ήρθε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε χώρα που πιστεύει ότι είμαστε λαός προδοτών. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι χύνουμε το αίμα μας και όταν είναι πολύ δυσανάλογοι οι όροι της μάχης. Κάποτε πήγε ο Θερμοπύλης ο Λεωνίδας με 300 και πολέμησε με 60.000 πέρσες. Αυτός γιατί έξε το αίμα του. Αμα είχε τον Πάγιατ εκεί τι θα τον συμβούλευε ο Πάγιατ. Θα του λέω και σήκω και φύγε εδώ, δεν θα μην ηρου αν ήταν ο Πάγιατ στι θερμοπύλε και τι θα έλεγε στο Λεωνίδα. Παρακολουθούμε τη σκέψη του ανδρό. Τι θα του φύγει από εδώ. Έτσι δεν θα έλεγε. Go home. Go back. Τι θα έλεγε, φύγει από Στο Λεωνίδα μα θα έλεγε ο Πάγιατ. Διαδήλωση τώρα με τον Τζίπρα επικεφαλή. Μα Ναι, θα έλεγε. Όχι, δεν ξέρω, είναι το madame. Μην αφήνει υπονοούμενα, είναι όλοι στα κάγκελα. Δεν αφήνει υπονοούμενο, ήταν απλώ. Σαφή αναφορά στον Τζίπρα, Οπότε έκανε εδώ ένα συνειρμό, λογικότατο, ο πολιτικός αρχηγός που ήταν στη Πρόη, Βουλή. πρώην. δεν έχει σημασία, ήταν στη Βουλή. Ναι, ναι. Τι θα του έλεγε ο Πάγιατ, το αν ήταν... Το τιμώρισε, Να, αυτά δεν έλεγε. Το ναι. Όχι, τα κανάλια του Τα κανάλια το τιμώρισε. Δεν έχισε αρκετό από το αίμα του, ίσως, γι' αυτό που χύνει τόσο. Το πόθενές του δεν το θυμάμαι. Πού το έχει Đεν, αυτός το ΠΟΘΕΝΕΣΚΕΣΚΕΣ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Εν τω μεταξύ με το ΠΟΘΕΝΕΣΚΕΣ έχουμε μείνει όλοι και σε μεγάλο βαθμό και ο κόσμος στα ακίνητα. Αγόρασε ο Παπαδημούλης 8 ακίνητα. Ναι. Και μένουμε πάντα στα σπίτια. Το σπίτι είναι σύμβολο πλουτισμού, ευμάριας, ευημερία. Υπάρχουν βουλευτέ. Το σπίτι μπορεί να μην είναι. Τα οχτώ σπίτια. <laughs> δεν το λε και η καθημερινότητα. <laughs> σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρασα από το Ζάρα και πήρα αυτοφορέματα. <laughs> Όχι. Ναι. Ah, δεν είναι αντίστοιχο. Το ας πούμε. <laughs> <laughs> δηλαδή το εκείνο το έτο ο Παπαδημούλη πρέπει να ήταν όλο το έτο του συμβολιογράφου. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται έλα σε μισή ώριτσα. Φέρε χαρτιά, κάνε χαρτιά. Βέβαια, κάνε... Βέβαια. Ακόμη και με εξουσιοδοτήσει είναι πολύ. Και εγώ πολύ ανησυχώ για το κοινοβουλευτικό του έργο. Δεν, δεν άδειε. Το κοινοβούλιο είναι τόσο σημαντικό το έργο που γίνεται στην Ευρωβουλή. Πολύ, θε, πολύ σοβαρό θεσμό. Μένουμε όλοι στα σπίτια, έλεγα, ενώ υπάρχουν βουλευτέ. Που έχουν δηλωμένα εισοδήματα ενώ τα δάνεια του είναι δεκαπλάσια από τα εισοδήματα. Αφενός και αφετέρου. Και πώ εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται τα δάνεια. Και αν εξυπηρετούν τα δάνεια. Είναι ένα θέμα αυτό, δεν το πολύ ψάχνουμε. Μένουμε όλοι στα σπίτια. Φωτογραφίζεις το σπίτι. τον Πρωθυπουργό. Όχι. Mm. Αυτά έκανε και ο Τράγκα και τα <laughs> Δεν φωτογραφίζω. Θα το έλεγα, δεν φωτογραφίζουμε Α. εδώ. Λέμε. Γιατί εκεί είδαμε κάτι τεράστια δάνεια. Που λε το κερατά. <laughs> Τι είχε βάλει υποθήκη. Έχει προς όνομα. Τι υποθήκη όνομα. έπαλε το όνομα. Όνομα. Έχει όνομα κύριε. Τι θες. Mm. Όχι. Εντάξει. Πήγαινε να πάρει ως Μπαρμπαγιάνης. Κανείς δεν θα σου δώσει. Ναι. Και πέσω ότι είσαι μυτσοτάξη Θα σου δώσω όλη την τράπεζα. Θα πω εγώ ότι είμαι Μητσοτάκης. Έχει αντροπής την τράπεζα. Ε, εντάξει. Κρυφά πε. Πώ ε, κάνοντε... βγαίνει η δόση τον Κυριακό, Στον κυριάκο το μήνα, πόσο βγαίνει η δόση. Τι θες τώρα. Να ξέρω βγαίνει με το μισθό. Δεν ναι, ξέρω. Δεν ένοσαται στον Κυριάκο μόνο. Όχι. Εννοούσα, είναι και άλλη από κάτω, πάρα πολύ. Είχε πολλού. Αν πάει τώρα στην τράπεζα και περνά απ' έξω, σε βουτάει ένα χέρι και σου παίρνει ότι έχει πάνω σου. Αυτή πώ πήραν δάνεια πολύ παραπάνω από τα μυνιάτικα και πώ θα εξυπηρετούν, αυτό έχει ένα νόημα. Σω είχαν λίγο μεγαλύτερο χέρι επιστάσει. <laughs> Ε, ναι, ίσως ή ίσως μετάλλο με χέρια ανακεφαλοποιούσαν τις τράπεζες. Ή κάτι άλλο. Κάτι κάτι άλλο. Η άλλη, εγώ είμαι ανασκασμένος με την άλλη τη με τα δέκα λεπτά που είχε στο ναι, λογαριασμό ναι, της Μονογιού. Τα είπαμε, αυτά κλάψαμε προχτές. Κλάψαμε. Αλλά ευκαιρία και σήμερα δεν μπορούμε να... Δέκα λεπτά πάλι, ναι, δεκα <σκλάψα> δεκα λεπτά. <σκλάψα> Όχι, δεν <δεκα λεπτά, στά> Α, κοινωνία. Αυτό μπορούμε να π ναι, δεν έχουν ζωή. Διαιτολόγο, ποια δραπετσόνα. Ίκονο. Στην μίκονο δεν έχουν ζωή. Την δραπετσόνα μια χαρά, τη βλέπεις όταν είναι Δεν πιστεύω τίποτα μαύρα και τίποτα ρίχη, δεν νομίζω, ούτε ούτε εγώ. νομίζω. Γιατί ούτε. Είναι, είναι άριστη, είναι στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή πέρασε πέρασε διαιτολόγο, α πούμε, ε, διατροφολογίας, διαιτολογία χωρί σχολείο. Πραγματικά. <laughs> Γιατί δύο λέξεις τη σειρά δεν <laughs> έχει να τι βάλει. <laughs> Ναι, δεν ξέρω τι έχει. Έχει ένα σακουλάκι Άντε τώρα λέξεων τόσο εσύ... που χωράει 15. Αυτέ έχει. Άντε να σου εξηγήσει τι δίαιτα πρέπει να ακολουθήσει και τι θα καταλάβει και τι... πώ θα σου περιγράψει. Λέει μπρόκολατρο μάγκο. <laughs> δεν είναι. <laughs> πώ θα, θα σου πει μπρόκολα, θα φας μάγκο. Άμα το δει δεν <laughs> <θα> ξέρω εγώ. <laughs> μοιάζει αυτό. Είσαι πελάτη, πώ θα το φας αυτό τι με το κουνουπίρι που μοιάζει. Ποιο μοιάζει με το κουνουπίρι. Το μπρόκολο Α, το μάγκο. Μάσκα πήρε. Μάσκα δεν έχω να κρυφτώ. Ναι, ναι, πέρα από αυτό. Α. Μάσκα έχει πάρει. Έχω χρόνια. Ε, Του μπαλούρδου. <laughs> Μάσκα, παιδί μου, τώρα εδώ για την ασθένεια, για τον ιό. Που δεν είναι ιό, είναι μουφα, όπω λέει άλλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά τέλο πάντων. Έφτιαξαμε βρακί παλιό. <laughs> Γιατί παλιό. Ήθελα ένα κιλοτάκι μόνο μα στα μούτρα. <laughs> λοιπόν. Αρχίσαμε. Έχει, είναι ο ιό σχεδιαστή. <laughs> λοιπόν, δεν βλέπει Βίκυ, στα ευρωπούλου στα κανάλια. Βλέπουμε τώρα λοιπόν, και τι θα κάνουν, θα κοράσουν μάσκε. Τι είμαστε. Ναι, κύριε. Όχι, θα φτιά Α, τι έχει πάνω. Ο κύριος Ζούλιας, ο σχεδιαστής, παρουσίασε τις μάσκες του. Εσείς σχεδιάσατε Αλλά, κάποιες ε. πολύ ωραίες μεταξωτέ μάσκες, τις οποίες τις δίνετε εντάξει. Όχι, μεταξωτέ βαμβακερές. Βαμβακερές. Και μαθα... ακούσαμε, διαβάσαμε ότι τις δίνει 25 ευρώ. Το μετάξι δεν είναι καλό, το μετάξι δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα ναι. έπρεπε να, να αρχίσει από την ανάποδη. Δηλαδή να πει επιχειρηματία. Βασίλη Ζούλια που σκέφτηκε να φτιάξει αυτέ τι όμορφε μάσκες για τι πελάτησέ του και για όποιον θέλει να πάει να τι αγοράσει. Οι οποίε ξεκινούν οι, 10, οι 7 μάσκες από 100 ευρώ, οι 3 50 ευρώ με δώρο μία θήκη και η μία κάνει 25 ευρώ. Καλά ξέρει να πάει. Τι 7, τι 7. Στι 7, 7, 7, 7, 7 με 100. Στι 7 μία θήκη έχω. Η θήκη δεν σα αργαλιά. Τι δεν βάζω. ξέρω. Μήπω όμω έτσι πέσει έξω ο άνθρωπος Γιατί 7 ή μία 25. Μην πάρετε 7. Εγώ θα είναι. πάρω μία λοιπόν. Πάρε μία. Μπράβο, ανοίξουμε τον Έλληνα επιχειρημα, επιχειρηματία. Ναι. Είναι σχεδιαστή, Και σχεδιαστεί είναι... ταυτόχρονα. Συνόμιλησε τον εαυτό του που πρέπει να πούμε ευχαριστώ στο Ο τον έπρεπε να το πει αυτό, Όλοι μα. Είναι αυτό που λένε και οι πολιτικοί το λένε: Ότι πρέπει να, να μα ευχαριστήσετε, μας βρίζετε κιόλας. Γιατί είναι έχει κραγιό πάνω αυτή η μεταφορά. Δεν δε, το δε, έχω δίνει αλήθεια, το άκουσα μόνο σε ήχο. Να βγάλουμε εμεί μάσκες με μουστάκι τσολιά. Με τη μούρη ολόκληρη. Όχι, η μούρη χωράφη, το μισό. Οι 4-25 ευρώ να κερδίσουμε κι εμεί κάτι. Ναι, ναι, ναι, οι δόσουμε ναι, δόσουμε ναι. Θα οι 4, οι μου 4 Ωραία, θα τη 15 Η <laughs> 15 Η <laughs> Από αυτή την ευκαιρία. Ναι, θα βγάλουμε. Και αυτή η κρίση για ένα ευκαιρία. Ράψε. Ράψε, μα να μου. Κά, κά, κάτσε και ράψε. Τα λέει Σταυροπούλου πώ θα γίνουν όλα αυτά. Πάρει τα βρακιά, πάρε εκεί τι φουστανέλες και κάνει απογνήσια φουστανέλα τσολιά. Αν ναι, έχει πάνω τέτοιο. Ναι, Δεν αναπνέει ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. <laughs> <laughs> δεν έχει καμία πολύ σημασία. Ο κύριο ε, Ζούλια ε, έχει και πολιτικέ ε, ε, φιλίε ή προτιμήσει. Δεν, μόνο... δεν έχει κόντρα με τη Αρέβα. Το... Η μαρεβα δεν έβγαλε μάσκε. Το ακριβώ αντίθετο και αυτές οι μάσκες για να παραχθούν θα ξεκινήσω λίγο-μισό λεπτό να σας πω τη διαδικασία. Λάτε. Εγώ έχω, έχω διαλέξει με τον γούστο μου, με τα χρόνια της καριέρας μου, έχω διαλέξει τα εφάσματα τα οποία είναι εκλεκτά και όμορφα και γουστόζικα, έτσι. Η Ελιάνα της κόβει, η Ειρήνη της σιδερώνει, ο Αρίφ της ράβει με την ελπίδα, η Μυρτό και η Ευαγγελία της πουλάνε. Ε, η Στέλλα τη πηγαίνει με το μηχανάκι με τρεις άτομα Όλα αυτά τα άτομα είναι στο Ίκα Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ήθελαν να έρθουν πίσω στη δουλειά τους Και ήρθαν Είναι από τους εργαζόμενους που μας είπε ο Κυμπιάκος Πολύ σωστά να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος Και εμείς μαζί του είμαστε Και ευχαριστούμε την κυβέρνηση που μα στηρίζει αλλά και εμείς πρέπει να συρρήξουμε τη δική μας δουλειά. Άρα διακρίνω α, μέσα από τις λέξεις που είπατε ότι σα χτυπήσανε για πολιτικούς λόγους, λέτε εσείς. Α, δεν ξέρω να με χτυπήσανε για πολιτικούς τώρα, λόγους. κύριε Ζουλιά, να σας το, το ότι θέσω ότι το ερώτημα. Καλό, ότι έχουμε ένα καλό άξιο πρωθυπουργό, ε, νομίζω όλος Λάξει, ο κόμος... Να ξέχετε το τοποθετηθεί το ξέρω. εσείς ξέρω. δημόσιο και Όλοι το ξέρουμε ότι έχουμε ένα καλό διάξειο πρωθυπουργό. Μπορεί να βγει μάσκα αφού συνεργάζεται με τον Κυριάκο και τον Γλήφη και κάνει διάφορα να... με τα μάτια του Κυριάκου. Yeah, δεν είναι για τα μάτια όμως ο ιός, είναι για τη μύτη και για το στόμα. Δεν μπορώ oh. να, oh, να, να στα έχω δυο ματ... μάτια στο στόμα, δεν μπορώ να έχω. Α, ah, αυτό. Ναι, ναι αλλά δυο μάτια πάνω, δυο μάτια κάτω, τι θα είσαι, ένα τέρα που κυκλοφορεί. Ενώ το άλλο που είναι με δυο μάτια πάνω τι είναι. Ένα που κυβερνά. Δεν υπάρχει ένα υπουργό απαταιώνα να πουλήσει. Που κάνει τηλεμάρκετινγκ που ξέρουν να πουλήσει καμία μάσκα. Όχι, τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει ένα υπουργό απαταιώνα. Ναι, δεν μα νοιάζει ότι πρέπει να πουλήσει. η απάντηση είναι. Υπάρχει. Μα πολύ. Δεν μα νοιάζει ότι δεν υπάρχει. Θέλω εξειδίκευση στο τηλεμάρκετινγκ που να μπορεί να πουλήσει μια Α! Ε, γιατί ναι. μόνο γυλαίκο. Ναι, γιατί είναι νανο. Ανο... Υλικό. Τον άνο, <laughs> <ανο>, αυτό. Ναι. <laughs> είναι <laughs> πιο, πιο συμπαγέ και αποκλείει όλου του σπόρου. Όλου του ιού. Όχι μόνο τον, το SARS νούμερο 2, Όπως λέγεται αυτό, ο COVID-19. COVID-19. Ναι. Ο επίσημη ε, είναι SARS, νομίζω, νούμερο 2. Ναι, SARS είναι ο λευτή. Ναι. Ναι. Ναι, το θέμα είναι. Με μια κυκλοπαίδεια μαζί. Δεν μπορεί να πάρω σε μια κυκλοπαίδεια να έχει δωροδιομάσκε, νανομάσκε. Τι επόμενε εκπομπέ. Κάτι. Τι είναι αυτά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί η επιχειρηματικότητα εκεί πέρα πάσχει. Ο καραβάτισμό που συζητάμε. Και Μα ο καπιταλισμός δεν έχει πάρει τα πάνω του εκεί. Συστά Γιατί έχει αφοσιωθεί, πάνω στο ελληνικό αυτό. Νομίζω Το το ελληνικό. Γιατί δεν το δίνουν το ελληνικό ω σκόιλ ελληνικόι. Αστείο Πέμπτη. Σκέφτηκα κι εγώ πριν να πω κάτι για του Πέρσει και τι Περσίδε στα παράθυρα, αλλά δεν το πάω. Το πετε όμω τώρα. Δεν το Το λε τώρα όμω. Και είναι χειρότερο, γιατί το έχει μέσα σου και το έβγαλε. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν είχα σκοπό, περίμενα εσένα για να απαντήσω. Ναι, αυτό που κάνει μπορεί να το πει κάποιο τέλο πάντων μη σωστό. Αλητία. Εσκρίκι δυο. Κάτι τη Ελλάδο. Αρκουδέιδε. Έχουμε και τον συνάδελφο. Ποιον θα ακούσει τώρα. If you're fucking happy hmm! any motherfucking know what motherfucking hands. If you're fucking happy any motherfucking know was never motherfucking hair, yeah, and If you're okay, fucking no happy any motherfucking no one you really motherfucking one a motherfucking show with your motherfucking happy any motherfucking know what hands. Kinky black and white, Jimmy's heroin, Dr. Pepper's ta two second skin. If you're fucking happy any motherfucking know motherfucking hands. If you're fucking happy any motherfucking know was not motherfucking hair, yeah, and If you're fucking happy any motherfucking no one you really motherfucking one a motherfucking show if you're motherfucking happy any motherfucking know what the motherfucking hands. Kinky black and white, Jimmy's heroin Dr. peppers icka two-second skin. Ο συνάδελφο, ο προλαλή σα. Τι έπαθε. <laughs> Κάτι στη βουλή. <laughs> αυτό είναι όμοιο με τον αρχηγό βίγκαν λεσβείε, <laughs> μαχαλοστονίστριε ναι, Μαρτίου. αλλά το λέει πολύ γρήγορα όμω. Ε, είναι ωραίο. Ε, Βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το βάλαμε στο TikTok. Καλά, δεν, είδε, δεν είχε, είχε κόψει Καπίστρι. <laughs> είχε κόψει η Καπίστρι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> κομμένο το καπίστρι. τι γίνεται. Γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Πριν είναι κομμένο το <κομμένο> καπίστρι. <κομμένο> <κομμένο> <κομμένο> <κομμένο> <κομμένο> <κομμένο> <κομμέ Α. γι' αυτό προ, προσλαμβάνονται προσλαμβανόμαστε, όσοι έχουν λίγο κομμένο το καπίστρι αστάβλωτο τον έχουνε φουβάν <laughs> αστάβλωτο και δεν ξέρω τι τραβάει εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα πάμε να τις η ημέρα, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις τις πρώτες και συνεχίζουμε Αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Αυτό. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο στην ε. Τελειώσαμε. Ένα, ένα το βήμα. έξω. Δεν κολλάει Τώρα γλυφτείτε. Δεν κολλάει. Ανοίξτε τα μπαρ. Ανοίξτε τα, τα πάντα. Τα κουρακά. Όλα αυτά που λέγαμε. Μου το στέλνει από ο Μιχάλη εδώ. Δηλώνει ότι είναι μαθητή και στέλνει το εξής Πώ το γράφει αυτό, Γάμα. Ωραία. Η οποία παρουσιάζει θέματα τη επικαιρότητα με χιούμορ και βέβαια χωρί το δηλητήριο του ρατσισμού και των συμφερόντων. Ε, ελπίζω να είσαι μαθητή όντω. Μου το έχει στείλει δύο-τρει φορέ. Στου χαρακτηρισμού σου, Μιχάλη μου, να είσαι πιο μετρημένος. Ακόμη και για την εκπομπή που αγαπά. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Ε, τίποτα άλλο. Α, αυτό. Είναι, τι άλλο να πω. Του. Ε, ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά, Ωραία, πες και για το μήνυμα, το μήνυμα που λέει για τα μπουρδέλα. Όχι, <laughs> <laughs> δεν έχει έρθει. <έτσιση>. Δηλαδή, είπαμε <laughs> αυτό για τα μπουρδέλα, δεν θα πούμε. Τι να πούμε. Πότε θα ανοίξουν. Ναι, είναι ένα θέμα. Και διάβασα μια επιστολή μια ιερόδουλη που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δημοσιεύτηκε στο facebook. Ναι, έχουν θέματα. Τι, το <laughs> πλέξι κλάς. Όχι, όχι. Δεν <laughs> είναι. είναι δεν δεν δε τους... έχει συμπεριλάβει και πραγματικά να του έχει ε, όλο αυτό έχει αναδείξει πολλά θέματα. Έγινε και σεισμός νωρίτερα, στην Αθήνα. 2,3 ρίχτερ. Μήπως ήταν που νικάγαμε τον κορονοϊό. Όχι. Σεισμός, σεισμός, σεισμός καπιταλισμός. Mm. Αλλά έγινε αισθητό παντού γιατί ήταν 5 χιλιόμετρα αιστιακό βάθο. Και πόσο ήταν η ώρα, 2,3. Αλλά yeah. την κατάλαβαν μέχρι και την κλειφωσή. Τον, τον κατάλαβα, συγγνώμη, αλλάξαμε το φύλλο του σεισμού. Mm. Σεξιστικό πάρα πολύ. Πολύ σεξιστικό. Συγγνώμη, συγγνώμη δεν, δεν ήθελα Α, να τονίσω. Πολύ σεξιστικό. Γιατί ο, ο σεισμό είναι πάντα αρσενικό. Ο σεισμό είναι από τα ανάποδα. Κάτι δυνατό δηλαδή που προκαλεί Άρα... ταραχή να είναι αρσενικό. Την αρσενικό δηλαδή, Α, να είναι αρσενικό το καλά. κάνουμε. Σεισμός. Ο ή σεισμό Δεν μπορεί να έχει σαν τι καταιγίδε όνομα. Πως να το μπούμε. Με... Κατρίνα, πόβι, ο σεισμό Κατρίνα. Πόβι. Λοιπόν, τώρα. μαρεβα. Δεν είναι σεισμό. Γιατί δεν είναι σεισμό. Αμά ρε παιδί μου και Γιατί μόνο αυτή είναι κατατίσι... μαρέβα, σει... δεν υπάρχει άλλη Μαρέβα Όχι. στον κόσμο. Ξέξε, ξέρεις καμία Δεν ξέρω καμία. <laughs> έχεις καταντήσει Συριζέου. Αν έλεγα Μπαζιάννα, δηλαδή είναι okay ο σεισμό Μπαζιάννα. Όχι. Ή μονογιού, ο σεισμό Μονογιού. Ούτε τε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα πάμε όπω ξέρετε, ανοίγουν και εκκλησίε στην Κυριακή. Δόξα τω Θεώ. Με μέτρα προστασία, με απολυματικά. Όλα αυτά έχουν ταράξει λίγο την εκκλησιαστική κοινότητα. Και τον Οικονομόπουλο που δεν έχει. Τον τραγουδιστή. Τον τραγουδιστή ναι. που ό,τι να έχει προηγούμενο. Δεν το έχει. Θέματα, ναι, το, δε. το θα είναι μετά τον Οικονομόπουλο, το πίνει. <laughs> δεν έχει δηλώσει κάποιο εσύ ότι αν είναι πριν ο yeah. okay. Οικονομόπουλο τι κάνουμε. Εγώ θα σε χαιωνόμουν. Οκ, εσύ έχει χαιωνόμουν. Ένας εκ των ιερέων που τοποθετούνται για τα θέματα είναι ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου ο οποίος είναι εφημέριο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ηλιούπολης. Mm, Ηλιούπολης. Είναι ο ναός ο εφημέριο που έχει χτίσει στα 500 μέτρα στο βουνό παράνομα τον προφήτη Ιλία που έχουν κάνει αυτό το έκτρομα. Uh -huh. Και έχει φάει και πρόστιμο ο πατέρα Τηλιανό Καρπαθίος εφημέριος του ναού, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν στην δικαιοδοσία του και τον προφήτη Λία απέναντι. Τώρα μιλάμε για 500 μέτρα. Και τι θα κάνουμε, ίσως, δηλαδή, θα γκρεμίσουμε τι εκκλησίε. Έχει πρόστιμο, Αυτό προτείνεται. Ναι, η συγκεκριμένη πρέπει να γκρεμιστεί, όχι η Άγιο Ανάργυρη. Το oh, προφήτη Λία είναι κόλας, παράνομο. Σου σατανά είσαι. Τι παράνομο, τι Υπάρχει παράνομο θεό. Τι είναι αυτά που λε. Τώρα με ε. Ωραίο επιχείρημα αυτό. Ωραία, λοιπόν, το ο πατέρα Τηλιανό Καρπαθίου τοποθετείται, επειδή είναι και πανελίστα, για τα όσα. Δηλαδή συ... και, και μουτσινά. <laughs> Τι πανελίστα. Σε πρωινά δικό. Γιατί μόνο αυτά δεν έχουν πάνελ, αλλά. Καλό Μιλάει και λέει λοιπόν ο πατέρα Τηλιανό, ότι επειδή του έχουν υποχρεώσει να υπάρχει στο ναό στην αρχή όταν μπαίνει ε, απολυματικό. Α, το ε. Απολυματικόν απολυματικών. Αυτό λοιπόν δεν τους αρέσει. Εγώ όμως θα ήθελα να πω και το εξής κυρία Μηχελιδάκη αφενός μεν όπως σας είπα και προηγουμένως εγώ το θεωρώ ύβρι και νομίζω ότι όσοι προβούν σε απολύμανση θα πρέπει πριν λειτουργήσουν να τελέσουν ακολουθία επί αύ ναού και η δε είναι οντολογική. Πώς να το πω δηλαδή. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει χάρη του Θεού και απολυμμένουμε τον νό. Η καθαριότητα είναι άλλο πράγμα. Λάμβουν οι ναοί. Λαμπό! On... <laughs> <laughs> καν... δεν... Πάει είσαι ένα busy. όσο. Όχι, δεν πάει. Απ' τη χαρά μου, πάντα το όσο Λαμ... Δεν μπορεί να εμβαθύνει αυτό το παιδί. Με <laughs> ζαχλισμένη και Πήγαινε δηλώσει, τραβά δηλώσει. Εδώ ταιριάζει. Στη μελδόνη. Θα βρει δέκα κατηγορίε με αυτά που κάνει. <laughs> Λέει εδώ ο πατέρα Τιλιάνο Καρπαθίου εκεί στην Λιούπολη που έχει ταράξει τα και μα έχει κολλάσει. Έχει πάλι Χάσει την Λιούπολη ο Καρπαθίου. Ναι, όχι μόνο, έχουμε λόγου πολλού και όταν φτιάχνουν ένα ναό με στη μέση του βουνού, ξαφνικά βλέπει πετά. Ε, του βουνού δεν σου την κατεχάκι να με βολεύει να κάνει κύκλο. <ΣΣΣ> στο βουνό σου το έβαλε, Πού σε ενοχλεί. Μα ενοχλεί κύριε Παπαδάκη. Θε να κάνει Αντάρρτικο και πρέπει να κάνει πλατεία και, και, και, και, και στο βουνό πάνω. Ναι, πε ότι ξεκινάει τότε. Εμεί ετοιμαζόμαστε εκεί. Τα έχουμε όλα τα κορσορβοκούδια. Μισό λεπτό, παιδιά έχετε προτεραιότητα όσοι μπαίνετε στην πλατεία του ναού. Από εδώ οι Αντάρτε και από εκεί και έχουμε και το σύλλογο του Εθνικού Συνδρατού. Ε, δεν μπερδευτούμε όλη αυτή. οι Έλεγε λοιπόν ο πατέρα Καρπαθίου εδώ ότι είναι βεβήλωση το απολυμαντικό. Γιατί θεωρείται ότι εκεί δεν θα μπει ο ιό, γιατί mm -hmm. είναι η προστασία του Θεού και άρα είναι βεβήλωση. Oh. Να, δεν πρέπει, θα το βάλει, αλλά δεν θέλει να το βάλει κιόλα. Θα το, το βάλει μισό. με μούτρα. Ναι, ρε να θα το βάλει επειδή πρέπει. Άλλα θα κοιτάει αλλού με, με σταυρωμένα χέρια Ναι, μπορεί δεν να είναι μέσα το και έχω. ψεύτικο. Το έχω που δεν θέλω που το έχω. Ναι. <laughs> ε, γιατί το, να μην βάλει θα, το άλλο. θα, θα το έχει, αλλά θα είναι σε να μην τοχει. Άμα βάλει τον αγιασμό που θέλει πολύ γάλο ο παπά, ποιος ήταν, ε, Ο ε, αν Ο Όχι, όμως... δεν είναι είναι πρώην μητροπολι... Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτωνο. Ναι, εντάξει. Εί είπα παπά, για να μην πω Λοιπόν, Είμα, άκου, όχι, ε, δεν, ε, είπα, ε, δεν είπα. Ε, δεν είπα για κάτι. Ε, την καρδάρα την αδειάζει συνέχεια. Την είχα γεμάτη. <laughs> <Την> είχες... λοιπόν. <laughs> Ένα θέμα είναι αυτό, αν την είχε γεμάτη την καρδάρα. Δεν την είχα. Είναι συσυφικό αυτό. Ναι, ναι. Α, αν βάζει την καρδάρα πάνω mm. του και τη ρίχνεις μετά. Λοιπόν, και ο σύσυφο έκανε έτσι. Οπότε αν βάλουμε αυτό το νοαγιασμό στην είσοδο, είναι okay ο κέριο Νομίζω ναι. Ω, αν βάλουμε κάποιο με λίγο ενόπνευμα μέσα, εγώ σου λέω. Όχι. Για να πιάσει και λίγο παραπάνω. Αν βάλουμε κάποιο τον βάζει νερό με τα μαραθώνα κανονικά. Και γίνεται ξανά. Α. Στο μπουκαλάκι που είχε στο. Έτσι δεν είχε πει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εδώ είναι ευεβήλωση το απολυματικό. Θα το βάλουμε εμεί εκεί στι εκκλησίε τη Ηλιούπολης. Θα κάνουμε τάχαμο ότι κάνουμε τα χεράκια μα εκεί μπαίνοντας. αλλά τίποτα δεν θα είναι. Μπορεί να είναι και νερό σκέτο. Έτσι κι αλλιώ. Ναι. Ε, γιατί τα, παντ... φοβάμαι παντού... τα φοβάμαι αυτά. Τι να κάνουμε. Παντού υπάρχει ο ιός εκτό από του ναούς. Άρα, ανοίγουν οι ναοί από την Κυριακή. Εσεί τη δική σα ενόρια, ξαναρωτάω. Τι θα εφαρμόσετε, δεν ό, θα ότι εφαρμόσετε Ότι μας, μας λέει Α. με συγκρατημένη Αγανάκτηση Αυτό που μας λέει η Ιερά Σύνοδος Της λέμε όμως ότι κάνει λάθος Άρα θα το ακολουθήσετε τους κανόνες Θα ελέγχετε ο αριθμός που μπαίνουν μέσα στο ναό Ή οι πιστοί Θα ελέβαι, υπάρχει θα σχολαστική το καθαριότητα Όχι όμως ότι πιστεύω Ότι πιστεύω ότι μέσα στο χώρο του ναού Είναι δυνατό να εισφράξουν κορονοϊό με καμιά δύναμη. Πάμε να κρυφτούμε σε ένα όλοι. Πάμε, πάμε δεν νάο. κολλάει, να πάμε. Δηλαδή, περπατάς δίπλα σε κάποιον και βύχη στο πεζοδρόμιο. Και είσαι και κοντά ή φτερνίζεται. Έχει δει κάτι ε, γραφήματα που πάει το φτέρνει μα σε ένα σούπερ μάρκετ και στα 100 μέτρα στα τυριά πάνω. Μετά φτερνίζεται ένα εδώ και έχει πάει απέναντι. <συσίλω> ναι, ναι, το ίδιο. Με το που φτερνίζεται λοιπόν στο πεζοδρόμιο, μπαίνει στον κοντινότερο ναό, <συσίλω> έχει φυγεί. Γλιτώσαι. Καλά, και αυτό θα τα τηρήσει τα μέτρα από ό,τι είδα. Απλά είναι μουτρου. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το κάνει. θα το κάνει. που δεν θέλω. Θα το κάνει, θα το κάνω. <συσίλω> δηλαδή <συσίλω> αυτό, <συσίλω> αλλά με περίοδο. Αλλά να εγώ είναι λάθο αυτό που <συ λέτε. Αυτό. Δεν κολλάει έτσι κι <laughs> Μέσα στους ναού. Και αν βγει ένα, ε, σου λέω κρούσμα, ένα. Μα δεν θα βγει. Τα... Μα δε θα το έχει κολλήσει από εκεί. Θα το έχει το από μέσα. Θα το έχει κολλήσει από ένα. Ε, στο ναό δεν κολλάει. Το είπε εδώ. Δεν κολλάει ο γεσμός. Δεν κολλάει η θεία κοινωνία. Δεν κολλάμε τώρα και μέσα στο ναό. Και νούργια, σιγά, σιγά, σιγά προχωράει. Ε, έχει αποδειχθεί. γιατί ο που λέγει ότι πρώτο αυτό, δεν θυμάμαι κάποιον, λέγαμε. Ναι, ναι, εκ των υστέρων συμβαίνει ένα γεγονό παγκόσμιο και τον των θα βγει ο μισό πλανήτη, είναι ψεκασμένο και βγάζει διάφορα από το μυαλό του και τα θεωρεί όλα αυτά πραγματικότητα. Αλλά την πραγματικότητα που τη βλέπει δεν τη θεωρεί πραγματικότητα. Τη θεωρεί ψέμα. Μα τι αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό είναι άνθρωπος. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Όχι όλοι. Είναι μια κατηγορία πολύ μεγάλη ανθρώπων. Αυτό λίγο έχει να κάνει και με τη θρησκεία. Έχει να κάνει με την ανάγκη Θέλω του που, ανθρώπου να πιστεύει κάτι που δεν βλέπει, αλογιστικά. Να πιστεύει κάτι που δεν βλέπει, ναι. Ε, και γιατί δεν κολλάει μέσα στο ναό, βέβαια με, τώρα με αυτό που θα ακούσουμε τον κύριο Τρισέσκο. ή θα γίνει τι εικόνε. Πώ φυλάμε εικόνα. Κανονικά μωράζει. Με τι καθαρίζονται, τι κανονικά. Ε, την κολόνια. Όπω καθαρίζονται ε, Λεμόνι. Μηρτό, λεμόνι, στην τέτοια πάνω. Έτσι βάζουμε, δεν το ξέρει. Με λάδι ήξερα. Τι λάδι μωράζει. Στι εικόνε δεν είχε λάδι. Στι εικόνε που. γίνεται για να προσκυνήσουμε να, Έχει τζάμι από πάνω, αν θυμάσαι. Αυτό το τζάμι είναι καθαρό επειδή έχει τζάμι. Αυτό λοιπόν το κάνουμε με κολόνια. Λάδι, αν βάλει εκεί λάδι θα γίνει ο χαμός Μην το κάνετε! δεν είπα το κάνουμε. Πάμε, το κάνουμε, είπε. Μιλάτε και καθαρίζετε εικόνε. Μα κάπου βράδυ στη Λιωπολία και καθαρίζετε εικόνε παράνομα. Αν βάζαμε λάδι και προσκυνούσαν όλοι λάδι, θα ήταν λαδομένοι όλοι μέσα στην εκκλησία. Το λάδι θα ήταν παντού. Καλά, στα χίλια το κάνεις Δεν είναι κάτι γύρω-γύρω στην εικόνα πάνω. Ναι, κολόνια βάζουμε εκεί λοιπόν. Για να κλείσουμε με τον πατέρα στη Καρπαθίου, ο ιό δεν υπάρχει. Πάντω ο ιός κυρία Μιχελιδράκη σε κάθε περίπτωση δεν είναι δική μου ε, γνώμη και εντύπωση είναι ένας κοινός ιός γρήπης. Γιατί αυτή η φασαρία. Λοιπόν, είναι κοινό ιό γρήπη. Τελείωσε. Να Γι' αυτό δεν κολέμε στου ναού, γι' αυτό δεν κολέμε Τη κοινωνία δεν κολλάμε τίποτα. Επιστημονική τώρα άποψη. Στην Ηλιούπολη εμεί εκεί. Λε. Έχουμε μελέτε, δεν είναι. Δεν το μιλάμε. Μόνο δεν αυτό το μόνο που με Δεν είμαστε Το μόνο που με είναι μήπω όπως... ο παπά ήταν ταξιτζή πριν. Όπως... Δεν ξέρω, και τα ξέρει λίγο παραπάνω. Έχουμε τη μελέτη. Πώ άλλου έχει επιστολές του Ισου. Θα πουλήσω κι εγώ. Τη μελέτη που λέει. Ότι είναι ένα κοινό Συγνώμη Συγγνώμη τώρα δηλαδή. 1.800 πέθαναν στην Αμερική χθε βράδυ. Ε. Από Όχι, από Α. τον κορονοϊό. Να. Και 84.000 συνολικά. Από τον κοινό ιό τη γρήπη. Καθημερινότητα. Τι Δεν λέω για τι δικέ μα χώρε εδώ, τι γειτονικέ, που έχει πέσει το 200 και το θεωρούν επιτυχίε. Καλά, είναι δάξεις. και είναι περισσότεροι από την γρήπη όλο τον χρόνο, απλά είναι σε μικρό διάστημα. Απ' τη γρήπη πέρυσι στην Ελλάδα. Ο γενικότερα. Στην Παγκοσμίως. Ιταλία δεν είχαν 15.000 νεκρούς από την γρήπη. Όχι, παγκοσμίω όμω το ποσό είναι πολύ λιγότερο από την από μια γρήπη. Απλά είναι σε διάρκεια ενό έτου, ενώ τώρα είναι σε διάρκεια 2-3 δύο, δύο μηνών. μηνών ναι. Αν πάει έτσι θα 12 πλασιαστεί. Σε σχέση δε... με την προηγούμενη πλασιαστεί. κουβέντα. Ε... Έχει τώρα μυρτό λαιμόνι, εγώ θα σου πω. Ποια ήταν η προηγούμενη <laughs> κουβέντα. Γιατί τρέχουν ταυτόχρονα 25 κουβέντα. Δηλαδή θα έχει ίδια κολόνια η εκκλησία στην Τραπετσόνα με την εκκλησία στην πολιτεία. Όχι. Δεν μπορεί να έχει μια Μπούλγαρη να, να, να μυρίζει μια κάτι. Προφανώ. Μια ντόλτσε Θα έχω εγώ την Προφανώς. ίδια τέτοια κολόνια με την Όχι. τραπετσόνα. Αν είναι για, εδώ, για τους Θα μυρίζουν κάθε. οι με εμένα το ίδιο <laughs> στην πολιτεία. <laughs> στην θόστο... τραπετσόνα. Όχι, βέβαια. τη είναι φουμισμένοι για το. Για <laughs> το, <αρώμα. laughs> το Βεβαίω ακούμε Φρανκ Σινάτρα γιατί σαν σήμερα το 1998 έφυγε από τη ζωή. Style. And so I came to see her, to listen for a while And there she was, this young girl, a stranger to my eyes Drumming my pain with her fingers, singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly with her song I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt she found my letters And read each one aloud I prayed that she would finish But she just kept right on Strumming my pain with her fingers saying my life with her words Ωραίος ο Φρανκ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λέει εδώ ηρω, μήνυμα. Και Κάθε πέμπτη η χειρότερη εκπομπή. Α. Μια ζωή παλεύει ο θύμιο να πει ένα θέμα και ο άλλο λέει ό,τι να είναι. Εμένα είπε ο άλλο. Εσύ ο άλλο. Μου μιλάει εμένα έτσι. ναι λέει το τέλος. Όπως mm. τι τη χάσαμε την ιερογραφή, έφυγε, δεν αντέχεις βλακή σου, oh, και έφυγε, Στόπα, <laughs> να μην τα λεμά. Χάσαμε <laughs> την ιερό. Ε «Αντε <laughs> Καλά, εδώ πίστεβω ότι εσύ θέματα και ότι σε για Σωστή ακροάπη, Έπει, μπράβο Ιρό. Ιρώ, μην ακούσει τον άλλον. Καλά λόγια τελευταία, στον αέρα έχω ακούσει να λένε για σένα Ιρό ναι. και ο Μπογδάνο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ε, τον κέρδισα. Αυτό σου λέω μόνο. Τον κέρδισα. Αυτό σου μόνο. Τον κέρδισα. Ναι. Ναι. Δεν ήθελε και πολύ, ευκολάκι. <laughs> Όλοι αυτοί ενθουσιάζονται. Μήπως Ιρώ είναι ο Μπογδάνος. <laughs> <laughs> Λες να είναι δεύτερο ε, όνομα. ξέρω. Και ένα άλλο μήνυμα. Η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν οι εερό λόγω τη κρίση από τον κορονοϊό σε ποιον κάδ συμπεριλαμβάνονται στον κάδ των βουλευτών ή σε αυτόν των <laughs> δημοσιογράφων. <laughs> στον <Σωστό. laughs> <Σωστό. laughs> δημοσιογράφων όχι, θα το ξέραμε. Θα παίρναμε. Επειδή είμαστε... θα <laughs> <laughs> και αυτό και mm. αυτό. Επειδή είμαστε, είμαστε και στην Τρούμα. Εμεί, το πάμε την πρώτη μέρα που θαμε εδώ, κατεβήκαμε στην τρούπα για ευνόητου λόγου. Αυτά είναι τα μηνύματα των ακροατών, έχει ακόμα φράγκα από κάτω, ακούγεται. ακούγεται ναι. Πάμε σιγά σιγά στι διαφμήσει. Ένα μήνυμα εδώ από την Νούλη, Νούλη. μάλλον για σάς το λέει, αγόρι μας γλυκό, για σένα το λέει, αγόρι μας γλυκό, σε ζηλεύουν άπειρα θαυμαστικά, φιλιάκι στους δύο, Το ξέρω. για την ηρώ που είπε ότι είσαι ο άλλος. Είμαι άλλος Και ένα άλλο μήνυμα ε, από το mail της εκπομπής που λέει, θα κάνω μια εντελώς, ο Σπύρος το στέλνει, θα κάνω μια εντελώς προβοκατόρικη ερώτηση προσπαθώντας να σας δώσω μια πάσα, όχι ότι χρειάζεται βέβαια, μήπως μέσα εκεί στη Βούλη υπάρχει και κανένα κόμμα ή βουλευτές του οποίου να μην έχουν μεγάλες καταθέσεις ή μεγάλα δάνεια ή πολλά ακίνητα που να μην είναι πλούσιοι τέλος πάντων. Μην πείτε το όνομά μου, έχω φάει τρελίκα ζούρα από φίλου. Ο Σπύρο! <laughs> <laughs> Ένα Σπύρο, είπα. Δεν είπα το επίθετο, το έχω και το, το λέει... Ο Χαλβατζή! Αλλά... <laughs> όχι, <laughs> δεν είναι αυτό. <laughs> είναι... Ποιο κόμμα εννοεί? <laughs> το ΜΕΡΑ 25, ξέρω. Προφανέ. Ε, ε, ε, <laughs> <laughs> είναι... <laughs> Αυτά λέει ο άλλο. <laughs> Καταλάβατε και, και δεν, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε. Ναι. Τελειώσαμε κάπου εδώ γιατί έχουμε το λάθο. Ποσόκο εννοεί. Δεν καταλάβαμε ποιο κόμμα λέει. Δεν πειράζει. Καταλάβαμε πολύ καλά. Ε, λοιπόν. Πάμε στο λαό Ήταν η το... ελληνοφρένεια της πέμπτης Τα πάμε, τα πάμε Αποουσίαζες πνευματικά λοιπόν. ε, Ο λαός μας κλείνει, μας πάει στο μαγκαζίνο να μην στα πολύ Γεια σας ναι. Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Από κομμαδού τηλεφωνούμε. Mm. Καλό τα αρχίδα μα τα δύο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πουμε το γνωρίζω, αλλά δεν σα πειράκια για καλό. Εγώ νόμιζα ότι μιλάμε κάθε μέρα. Ah. Δηλαδή μιλάμε μαλακά μαλάτη μέρα που να φανταστορτίσουμε σε όχι. Να σα πω κάτι, μελέτε μαλακά. Θα σα λέω μάλιστα μίνηση. Και τα ξέρετε, όχι, απλά μπορούμε να απευθυντούμε στο προηγούμενο από εσά. Πι συνεργόση να αυτό μόλι είπα μαλάκα πλήγ για το μυαλό σα στο προηγούμενο. Ε, δε, ε, είπατε και μείνση. Α, οκ. Είπατε και μίνση. Μαλάκα και μίνηση είναι λίγε παραπομπέ στην έδρα. Μην βάζετε, μη βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει. Τι θέλετε να βάλω, Να μου βάλετε ένα χρυσό σφυροδρέπανο. Πού, λέει ο άλλο μέσα, ρε, Ότι πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Βέβαια, τώρα, δηλαδή... Έχει συμβαστεί πλήρω αυτό και αν το αντέχω. Όπω δηλαδή, τώρα δεν είναι νόμο, το δίκαιο του εργάτη είναι το δίκαιο τη πολεοδομία. Για να, να μην κρεμίσουμε το εγκλεισάκι στην κορυφή του ημιτού. Ε, συγγνώμη, ε, Με έγινε μετά που έγινε αυτό το έκτρομα εκεί πέρα. Κυριαρχούν τα αγριόχορτα σε ένα κήπο. Ο Απόστολε, δεν έχει λουλούδια ο κήπο. Τώρα κυριαρχούν τα αγριόχορτα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα, οι λεγόμενοι πατριώτε σε το περιβάλλον. Αλλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπω και να έχει, κάποιοι λουλούδια να βγουν. Εσεί, η ελληνοφρένεια, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν τυχύτερα ταχύτητο, α πούμε, για μένα. Όχι την παλβίδα που τη πάνε, κάνει θυμάσαι αυτέ τι παλιέ τυχύτερα ταχύτητο Και καινούριε Απλά οι παλιέ σεβ αυτέ ήταν και ασύκολε, ήταν τεράστιε. Μπράβο, αλλά κάνανε πολύ ωραίο το δόρβο. Δηλαδή το, το, κάνανε ωραίο. Είχαν... το κάνανε ωραίο, το κάνανε α, να το πούμε. Το ωραίο. Ήτανε λοιπόν τα χείτε που εκτονώνανε την κατάσταση έτσι ώστε να μην σκάσει χείτρα. Όλε οι βόμβε μπαίνουν μέσα σε χείτρε. Κάνουν υποβοή πίεση, είναι χειρομομπίδε. Mm. Με αποτέλεσμα, εσεί τουλάχιστον, δηλαδή για μένα, εσεί, είναι μια εκτόνωση. Γιατί τώρα που το λέω έχω φτιάξει, έχω καταλήξει να φτιάξω εδώ στο Αλυβέρικα του Στογκάμπο, μια ομπρέλα είχε πέσει και την έχω δίσει με καλάμια και με φινικές. και θα μένω εκεί. Θα κάνω τα μπάνια μου γιατί είμαι εκτυπημένο. Να και το πέρα ελεύθερο κάμπινγ. Από... Νάτα τα παράνομα, τώρα θα δεις. <Συλίου> Έλα, Κωνσταντίνος από Γκάνα. Έλα, Κωνσταντίνος, τι κάνει ακόμα στην Γκάνα. Είχατε κορονοϊό εσείς. Ε, Εμεί έχουμε κορονοϊό κανονικά και ε, προσπαθούμε να, να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο εδώ στην Γκάνα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ε, ε, κορονοϊός. Κορονοϊός, υπάρχουν αρκετά κρούσματα, υπάρχουν λιγότεροι κάναντια από την Ελλάδα. Ε, υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επιβίωση εδώ πέρα των ανθρώπων. Γι' αυτό και ε, ω Έλληνε, ω φιλόξενοι Έλληνε, προσπαθούμε να δείξουμε ένα πρόσωπο εδώ που είμαστε, ε, τελείω διαφορετικό στου ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί γίνεται μια προσπάθεια από το ελληνικό σχολείο εδώ στην, στην Κάνη να δοθούν κάποια τρόφιμα κάποια πράγματα που είναι άμεσα για την επιβίωση των ανθρώπων εδώ, χρειάζονται άμεσα για την επιβίωση των ανθρώπων εδώ. Γι' αυτό το λόγο το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό σχολείο το οποίο δεν υπάρχει βέβαια κάποια βοήθεια από το ελληνικό κράτο, το ελληνικό σχολείο που συντηρίζει αυτό το ε 치νετροё και όχι μόνο Ελλήνων, προσπαθεί να κάνει έτσι μια, πολύ... Δουλειά εδώ πέρα και έτσι μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ πέρα, και έχει μια πολύ σημαντική δουλειά, δίνοντα τρόφιμα, δίνοντα βοήθεια σε οικογένειε που πραγματικά του έχουν μεγάλη ανάγκη. Για την δουλειά που γίνεται στο σχολείο, θα προσπαθήσω να, να περάσω μέσα στο, στο site ελνοχρένian.gr κάποια βιντεάκια τα οποία πραγματικά αξίζει να, να τα δείτε και αξίζει να δείτε τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, 8.300 τον Golden Boy στη ΔΕΗ από το χατσιδάκι τη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό γιατί όχι. Ε, κάτσε ρε φίλε. Να, να η φωτόπουλη, να τη πάλι. Μισό, μισό λεπτό, αυτό είναι για να την ξεπουλήσει πιο γρήγορα. Ε, αυτό γι' αυτό είναι τα 8.300 Το μήνα. Ε, το... Για να γίνει δουλειά, ναι. Για να γίνει δουλείο. Έτσι πάει η χώρα μπροστά, έτσι παιδιά. Άντε, για και εμεί, σκοτωνόμαστε στο Μόλ για 3,5 ευρώ. Έλα, για <ΣΣ>